στιγμή μας κυβερνούν πράγματι άνθρωποι που θα τους έλεγα τραμπούκους. Είναι τραμπούκοι, δεν είναι χαρτοπέκτες, χαρτοκλέφτες. Είναι δυνατόν ποτέ να κυβερνιέται μια τέτοια χώρα από αυτούς τους ανθρώπους. Δεν έπρεπε να τα πει κάποιο. και επειδή κανένα δεν τα έλεγε βγήκε ο Κώστας Πρέκας να τα πει στους Καρτάσιανς χθες προχθές πότε βγήκε και έκανε αυτές τις συγκλονιστικές αποκαλύψει. και επειδή κανένα μέσονημέρος δεν έχει ασχοληθεί με τις σοβαρότατες καταγγελίες του Κώστα Πρέκα υπάρχουμε εμείς εδώ για να αναδείξουμε τα αφλέγοντα θέματα τις βαρύτατες καταγγελίες, χαρακτηρισμούς που έχει κάνει για να ξέρουμε τι ακριβώς Γίνεται γιατί αυτοί οι άνθρωποι, όπω του χαρακτηρίζει ο Κώστας Πρέκα, αυτέ τι ώρε, μέρε, μήνε, αλλά κυρίω τι ώρε, και αύριο και μεθαύριο, ε, χαράσουν το μέλλον, πιο μέλλον δηλαδή. Το μέλλον, εν πάση περιπτώσει, το μαύρο μέλλον, το γκρίζο μέλλον. Τέτοιε αποχρώσεις προβλέπετε για το μέλλον των Ελλήνων. Αλέξη Τσίπρα, Πρωθυπουργό, μιλάει για την πρόκληση που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι σα είπαν ότι είμαστε ο κίνδυνο για την Ευρώπη. Μην του ακούτε. Είμαστε η μεγάλη πρόκληση για την μεγάλη αλλαγή που έχει ανάγκη Ευρώπη. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το αντιπροσωπευτικότερο δείγμα μιας Ευρώπης που αλλάζει. Μιας Ευρώπης που αλλάζει. Μιας Ευρώπης που αλλάζει. Διαπραγματευόμαστε σκληρά αυτού του μήνε. Ο φόρτο εργασία. Μια Ευρώπη που αλλάζει προ το χειρότερο, όπω έχουμε αντιληφθεί και καταλαβαίνουμε κάθε λεπτό που περνά. υπάρχει πολύ έντονη διαπραγμάτευση. ώστε κάποια στιγμή να φύγει η χώρα από όλα αυτά τα σπιράλ τη ύφεση, όπω τα έχουν αποκαλέσει, είναι αγαπημένη φράση του Βαρουφάκη, να τελειώσουμε με τα μνημόνια, να μπούμε στην ανάπτυξη και να ζήσουμε όλοι στον ελληνικό παράδεισο, στον νότο τη Ευρώπη που αλλάζει. Να θυμίσουμε όμω ότι όλα αυτά έχουν ξαναγίνει και στο παρελθόν και έχουμε ξαναβγεί από το μνημόνιο. Έχουμε 2015, τελειώνει ο Ιούνιος. Να θυμίσουμε ότι έχουμε βγει από το μνημόνιο το 2013, όταν ο τότε η ηγέτης μας, είχε πάρει και πολύ μεγάλο ποσοστό, τον είχαν εμπιστευτεί οι Έλληνες, μας έλεγε τι ακριβώς θα συμβεί το 2011, το 2012, αλλά κυρίω το 2013. Είναι ο μόνος δρόμος για να σώσουμε την πατρίδα, αλλά και να την αλλάξουμε και να είμαστε όλοι μας περή ώστε το 2011 να είναι η τελευταία χρονιά τη ύφεση. το 2012 να είναι η χρονιά που ξεκινά και πάλι επιστρέφει και πάλι η ανάπτυξη στη χώρα μας το 2013 να είναι η χρονιά που έχουμε πια απαλλαγή από το μνημόνιο το 2013 να είναι Η χρονιά που έχουμε πια απαλλαγή από το Μνημόνιο. Έχουμε τελειώσει με τα Μνημόνια. Να το πει κάποιο στον Πρωθυπουργό, στη Μέρκελ, σε όλου αυτού που ταλαιπωρούνται εκεί στι Βρυξέλλες πέρα, δόθε κάθε μέρα, ότι έχουμε βγει από το Μνημόνιο από το 2013. Έχουμε 2015, είμαστε δύο χρόνια εκτό Μνημονίου. Έλεγε ο Γιώργος τότε, τον πίστευαν πάρα πολύ, γι' αυτό του είχαν ξαναδώσει και μια άλλη εντολή, τότε και μισή εντολή για την ακρίβεια. Ήταν η νομαρχιακέ έξι μήνε μετά το Μνημόνιο. Στο τέλο κατάλαβαν τι παίζει με τον Γιώργο, είχαμε συλλαβήσει και κάνει ήρθε ο Σαμαρά ο οποίο μα έβγαλε από το μνημόνιο που θα μα έβγαζε ο Γιώργο το 2013, τελικά μα έβγαλε ο Σαμαρά το 14. Το είπαμε και το κάναμε. Φέβαια. Και τώρα έχει ανοίξει ο δρόμο να βγούμε από το μνημόνιο πολύ νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν. Από τα τέλη αυτή τη χρονιά το 2014 αντί από τι αρχέ του 2016. <Ρένα>, μου να βγούμε από το μνημόνια από τα τέλη αυτής της χρονιάς, το 2014, αντί από τις αρχές του 2016. Όλο βγαίνουμε από τα μνημόνια συνεχώς. Είναι τώρα δύο χρόνια που συνεχώς βγαίνουμε από τα μνημόνια. Έρχεται και ο Αλέξης ο Τσίπρας, ο οποίος με το που ήρθε είχε εξαφανίσει και τα μνημόνια και τις εξόδους. Συνεπώς, το περιβόητο μνημόνιο καταργήθηκε πρώτα απ' όλα από την ίδια την αποτυχία του,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 Οι Είχε ρυθμού ανάπτυξη 4,1-4,2%. Διορθώστε με. ήταν πρώτη-δεύτερη σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση σε ρυθμού ανάπτυξη. Προφυλήθηκε ο λάθο από αυτή την ανάπτυξη. Ναι. Αυτή η βαβούρα θα μπορούσαν εκεί οι δημοσιογράφοι να λένε όχι βαβούρα. Αφού ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, τον νι να λέει ότι με έχει καταργηθεί το μνημόνιο, άρα κακώ βγήκαμε το 13 με τον Γιώργο, κακώ βγήκαμε και το 14 με τον Σαμαράμ και δεν υπάρχει λόγο να ξαναβγούμε από το μνημόνιο. Αφού τα ακούσαμε όλα αυτά, έτσι να έχουμε μια σφαιρική. Γνώμη και να θυμηθούμε τι ακριβώ έχουμε περάσει και τι πρόκειται να περάσουμε, γιατί αυτά που συνέβησαν ξανασυμβαίνουν με διάφορου τρόπου, εκδοχέ, με άλλα πρόσωπα, στι νέε συνθήκε πάντα. Ε, το απόσπασμα, το τελευταίο με την έτσι ολίγη βαβούρα, είναι από την χθεσινοβραδινή εκπομπή τη ΕΡΤ. Εκεί ήταν μεταξύ άλλων ο βουλευτή του ποταμιού, ο Αμοιράς, και ο βουλευτή του Κουκουέου, ο Λαμπρούλη. Και κάποια στιγμή η κουβέντα ήταν, το λέω επειδή δεν ακούγονται όλα μαζί. Λόγω τη Βαβούρα, ότι και κάποτε λέει ο βουλευτή του Κούκουε, πάντα και σε κάποιε καλέ εποχέ αυτού του τόπου είχαμε 4,1 ανάπτυξη. Αλλά τι όφελο είδε ο κόσμο. Και γενικώ απευθύνει το ερώτημα μετά ο βουλευτή του Κούκουέ, προ τον Αμήρα: Τι όφελο είχαμε από τη συμμετοχή στην Ευρώπη. Και εκεί δίνει την απάντηση ο βουλευτή του ποταμιού Αμήρα. Ευρώπη σε τι ωφελήθηκε, πείτε μου. Δεν γίνεται έτσι. Όπως oh, δεν γίνεται εγώ. Θα σας πω παιδιακότητε, σας ο λαός μας απ' αυτή την ανάπτυξη, όχι. Φτάσαμε σε επίπεδο ο όχι μόνο ο στο ότι μπορεί το παιδί σας και εσείς ο να πάτε να ταξιδέψετε στην Ευρώπη χωρίς βίντες, χωρίς τίποτε. Εβολιά, λιωγώνη, το, Άρα, το, το διαπραγματευτικό σχέδιο τη κυβέρνησή μα είναι απλά, μην ρεαλιστικών στόχων και συνεχών αποτυχιών. Έτσι αλλιώ δεν έχει σημασία γιατί και οι άλλοι δεν κάνουν διαπραγμάτευση. Αλλά είναι τα θέματα του, δεν είναι το πέντε πάνω, πέντε κάτω. Ε, ρώτησε λοιπόν ο ένα βουλευτή των άλλων τι όφελο είχαμε από την Ευρώπη και απαντάει ο Αμυρά του ποταμού ότι ταξιδεύουμε στην Ευρώπη χωρί βίζα. Όντω εννοούσε οικονομικό όφελο ο βουλευτή του Κούκου, τον ρώτησε. Εδώ απάντησε είναι όντω ένα οικονομικό όφελο γιατί κάποτε οι βίζε στοιχίζανε και κάτι τη. Τώρα δεν το έχουμε αυτό και ταξιδεύουμε όποτε θέλουμε πέρα. Δόθε στην Ενωμένη Ευρώπη. Ωραία είναι όλα αυτά. Ο κάνει παρέμβαση το μη. Ο Τσίπρα, αν δεν έρθει με αναδιάρθρωση του χρέους. Αν δεν έρθει με πενδυτικό συγκεκριμένο πακέτο τόσο από το Γιούνγκερ όσο και από το Τράκη. Αν δεν έρθει με όρους στις ιδιωτικοποιήσεις όπου θα επικρατεί ο δημόσιος χαρακτήρας και η προστασία των εργαζομένων τότε καλύτερα από εκεί που είναι να προκυρίξει εκλογές. <Τι>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 Είναι ο πρωθυπουργό εδώ. Σε παλιές στιγμές που λέει τα πάρα πολύ ωραία. Μιχαίρο, για να έχει καλή σε εκλογέ. Βλέπω και διάφορου ριζαίου να του λένε: του Αλέξη, φύγε τώρα από την Ευρώπη, γύρισε πίσω. Και για να έχουμε εξελίξει, μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένονται να, γίνονται, να, γίνουν, να γίνουν διάφορα. Θα τα παρακολουθήσουμε βεβαίω, είτε από εδώ είτε από μακριά. Ο Κατρούγκαλος θέτει ένα πολύ ωραίο θέμα. Ο αγαπημένο υπουργό γενικώ έχει αυτό το. Το ωραίο στυλ που μιλάει με τον προκλητικό, όχι ακριβώ τρόπο, με τη φωνή της λογικής τάχα μου που όμως κάτω από αυτή τη φωνή κρύβονται κάτι μικροεγκλήματα οικονομικά ή επιθέσεις σε εισοδήματα πολύ συγκεκριμένα και κάνει τον εξής πάρα πολύ ωραίο διαχωρισμό. Ή πληρώνουμε φόρους επειδή έχουμε μνημόνιο ή πληρώνουμε φόρου για να μην έχουμε μνημόνιο. Πολλά μέτρα που προτείνουμε εμείς είναι πόδινα και εισπρακτικά. Γιατί γίνεται αυτό. Γιατί εμείς δεν θέλουμε να πάρουμε νέο δάνειο. Νέο δάνειο σημαίνει νέο μνημόνιο, νέα αιρεσιμότητα, νέα μέτρα, σαν αυτά που είπα. Αν δεν θέλεις να παρεις νέο δάνειο, τι πρέπει να κάνεις, εφόσον δεν έχεις πρόσβαση κράτο αγορές, να, να συντηρήσει το, το, το κράτος σου, το κράτος σου ναι. με τα Έτσι. έσοδα της φορολογίας. <Τι> Αλλά μέτρα που προτείνουμε εμεί είναι πόδινα και εισπρακτικά. Αν δεν θέλει να πάρει νέο δάνειο, τι πρέπει να κάνεις εφόσον δεν έχει πρόσβαση στις αγορέ. Να μην πει κράτο σου, να συντηρήσει το, το κράτος σου, σου με τα έσοδα τη φορολογία. Είναι πολύ ωραίο το σκεπτικό όλο αυτό γιατί όταν έχει μνημόνιο, έχει και φόρου. Άρα, βάζει φόρου για να μην έχει μνημόνιο. Οι φόροι όμω παραμένουν. Μπορεί να μην έχει μνημόνιο στα λόγια, αλλά φόρου έχει. Τι νόημα έχει αν δεν έχει μνημόνιο στα λόγια και έχει του φόρου, απλά ερωτήματα τη λογική που μάλλον δεν έχουν καμία απολύτω σημασία στην εποχή που ζούμε. Ε, ε, ακούσαμε στην αρχή τη εκπομπή τον Μπρέκα να λέω ότι είναι εγκληματίε αυτοί που μα κυβερνούν. Ε, έπρεπε κάποιο να τα πει και να λάβαμε κι εμεί το βάρο τη ευθύνη να τα μεταδώσουμε. Θα ακούσουμε τώρα και τι άλλο είναι, γιατί ακούσαμε χθε τον Άδων να λέει ότι πρέπει να φύγουν ή να διώξουμε τους κομμουνιστές, θεωρεί την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τώρα θα ακούσουμε από τη Σοφία Βούλτεψη άλλη μια φωνή λογικής που ευτυχώς χτυπάει ένα τακτά διαστήματα τι ακριβώς είναι ο Τσίπρας και τι πρέπει να κάνουμε. Ε, κοιτάξτε εδώ πέρα έχει συμβεί αυτό το οποίο είχαμε προβλέψει. Δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ 36% 30% 20% υπάρχει μόνο το 4%. Ένα κομμουνιστικό 4% καθαρά το οποίο διοικεί και είχαμε προβλέψει ότι θα γίνει αυτό από προεκλογικά και μας λέγανε λάτε τώρα τι αυτά που λέτε στην υπερβολική. Λοιπόν ένα 4% που είναι κομμουνιστικό καθαρά και όποιος ξέρει από αυτά ξέρει ότι σε δημοκρατία δεν μπορεί να κυβερνήσουν κομμουνιστές. Διότι αυτοί πρέπει να σε βάλουν στο κολχόστ Να βγάλει την όρμα σου, φιλέμει, να άμα διαφωνεί να πα στο φιλέμει. ψυχιατρίο τη στον κουλάκ και αυτοί να έχουν την ομεγκλατούρα τους <Χιλέμει> και να τρώνε και να τρώνε. Κάτσε, ρε Σοφία, Ο Τσίπρα δηλαδή είναι κομμουνιστής το 4%. Αλλά δεν αρέσει του σου έχω κάτι για αυτό που είπε. Ευχαριστήρια του αερολιμενάρχη Χανίων για το χαρτί υγεία που έδωσαν οι για Η Όλα μαζί βεβαίω η σάτυρα μας έχει ξεπεράσει χρόνια τώρα. Το πρωί βούλτεψη να λέει ότι είναι ο κομμουνιστής ο Τσίπρας, ότι έχουν τα γκουλάγκ όλοι αυτοί και θα μας βάλουν εκεί με τις νόρμες και όλα τα υπόλοιπα. Ταυτόχρονα η Τζάκρη δίπλα να δει σαν να, σχετί, να κάνει μια σύνδεση με το χαρτί υγείας και να έχει έτοιμο, τα όσα έχει πει η βούλτεψη για το χαρτί υγείας, και να έχει έτοιμο ένα άλλο χαρτί, όχι υγείας. Μια ευχαριστήρια επιστολή του αερολιμενάρχη Χανίων, γιατί σε μια προηγούμενη εκπομπή είχε κάνει θέμα η βούλτευση ότι δεν είχαν χαρτιά υγεία στο αεροδρόμιο Χανίων. Και έτσι λοιπόν το χαρτί υγεία επανέρχεται και κυρίω δείχνει ότι την απασχολεί πολύ την κυρία Βούλτευση το θέμα του χαρτιού υγεία σε όλε τι προεκτάσει. Το συγκεκριμένο θέμα και το φέρνει σε όλα τα πάνελ. Το σημαντικό για να κρατήσουμε, επειδή μπορούμε να χαθούμε στι λεπτομέρειε, είναι ότι ο Τσίπρα είναι κομμουνιστή και εφαρμόζει γκουλάκ και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. 2.11200.8.200. Με κομμουνιστέ εννοείται. Καταγγινόμαστε κι εμεί. Το τηλέφωνο επικοινωνία είναι αυτό που είπαμε λίγο πριν. Όποιο θέλει να στείλει SMS, γράφει ρεαλ και εννοώ το μηνυμά του, στο 54%. Όποιο θέλει να στείλει mail, θα το στείλει στη διεύθυνση του και με του άλλου τρόπου που θέλετε να επικοινωνήσετε: facebook και twitter. Ο Μάριο Κάγκη ρυθμίζει τον ήχο και ακολουθεί ο κομμουνιστή πρωθυπουργό τη χώρα, Αλέξη και του, το αφιερνού αυτό που ακολουθεί πραγματικά όμως με πολύ αγάπη. Ξαναρωτά. Και στου Γερμανών απαντήσει όχι η πολίτες, η Μέρκελ. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να απαντήσει όχι η Μέρκελ. Σαν έξαφνα ώρα με σάνιχτα ακουστεί η ώρα του θείοσφαί να περνά με μουσικέ εξέσειρε, με φωνέ, την τύχη σου που ενδίδει πια τα έργα σου που απέτυχαν, τα σχέδια τη ζωή σου που βγήκαν όλα πλάνε, μια αναφέρεται φρυνή. Δεν υπάρχει. Ούτε μία στο εκατομμύριο να απαντήσει, όχι η Μέρκελ. Σαν έτοιμο από καιρό, σαν θαραλέο, αποχαιρέτανε την Αλεξάνδρεια που φεύγει. Προπάντων να μην γελαστεί. Μην πει πω ήταν ένα όνειρο, πω απατήθηκε η Νιακοή σου. Μάτε ελπίδε τέτοιε μη καταδεχτεί. Ισχυρίζομαι λοιπόν ότι ο κυρίαρχο εκβιασμό από την πλευρά των ε, φίλων μα των Γερμανών μπορεί να αντιστραφεί. Σαν έτοιμο από καιρό, σαν θαραλέο, σαν που, που αξιώθηκε μια τέτοια πόλη, πλησίασε σταθερά προ το παράθυρο. Κι άκουσε με συγκίνηση, Αλλά όχι με τον δηλώντα παρακάλια και παράπονα Ο τελευταία αναπόλαυση του ήχου, Τα εξαίσια όργανα του μυστικού θεάσου Κι αποχαιρέτε την την Αλεξάνδρια Άρα λοιπόν αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο Εμείς θα πούμε Μάλιστα δεν θέλετε. Εμείς θα κάνουμε το δικό μας σχέδιο Κι αποχαιρέτε την, την Αλεξάνδρια Απολύπιν ο Θεός Αντώνιον Nie ma na Τελειώνεται γιατί χανόμαστε. Ναι, είναι και αυτό μια αλήθεια μέσα σε όλα τα άλλα αληθινά που ακούμε τις τελευταίες μέρες. Θα ακούσουμε και τώρα το ξεδίπλωμα της στρατηγικής από το βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, πειραιός, τον κύριο Στάθη Λεωτσάκο γίνεται ένας πόλεμος με διαρκές μάχες yeah, yeah. αυτή είναι μια ακόμα μάχη έχουμε δύσκολους αντιπάλους mm -hmm. αντιπάλους οι οποίοι δεν, δεν συμπεριφέρονται yeah, yeah. σαν ετέρη, αλλά συμπεριφέρονται σαν οικονομικοί δολοφόνοι βρισκόμαστε σε ένα συνεχής πόλεμο yeah, yeah. δυστυχώς ο πόλεμος αυτός από τη μεριά των Δανιστών πιθανόν να ζητάνε και αίμα Εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να παραδώσουμε τη χώρα μας στους δανειστές και το λαό να τον παραδώσουμε προσκυνημένο. Τα 8 δις δηλαδή που έφερε προχτές η κυβέρνηση ως πρόταση δεν είναι προσκύνημα. Στα πόσα δις ορίζεται το προσκύνημα, το αίμα, πώς μετριέται, με πόσα δις μετριέται το αίμα. Αυτά έτσι προστιμήν γιατί το λόγο έχει τώρα ο λαό. Άγουγα τώρα το Σίλι Πουδιάβαζε ένα μήνυμα από μια συντοπή τη Άμεδα από τα Χανιά. Γι' αυτό ρε φίλε δεν πάμε μπροστά. Το άκουσα το μήνυμα. Όχι, τι είναι. Που λέει ότι, ότι τώρα λέει έχετε γίνει εσεί φιλοδεξιοί και γι' αυτό λέει χάνετε και ακροατέ σιγά σιγά. Και ντροπή και κάτι έτσι έλεγε. Το ότι χάνουμε ακροατέ πώ προέκυψε. Δεν ξέρω, έτσι τι σφάνηκε. Ξέρω και εγώ τι να σα πω. Ξέφτει, mm. κάνει μετρήσει. Αλλά ρε φίλε και αυτό δεν πάμε μπροστά. Το έχει πάρει πρέφα. Δηλαδή αυτή μια σειριδέα τώρα που σα άκουγε και χαιρόταν τόσο καιρό επειδή βρίσκατε μια δημοκρατία και τώρα τη. Και Δεν το φτιάξα, ρε φίλε. Πώ γίνεται έτσι αυτό. Είναι απλό, είναι εύκολο. Κολλήθυν, Αν έχει γαλουχηθεί έτσι, είναι πολύ απλό. Δηλαδή, με τον άλλον χέρι όταν τον βρίζουνε. Όταν σου έρθει εσένα, είναι δυσκολάκι. Τώρα, ποιο να κάτσει εκεί να κάνει αυτοκριτικέ και τέτοια. Μην έκανα μακκκιά, ψήφισα μακκκία. Δεν το δέχεσαι εύκολα. Εγώ το καταλαβαίνω. Είδα λοιπόν αυτά τα μέτρα που παίρνουν τώρα οι Σιριζέοι, τον ορογάμο που γίνεται τελικά. Είναι δύο-τρία πραγματάκια, αλλά θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Είδα ας πούμε, την Ευρωπαϊκή Κομισιόν να έχει, να έχει ας πούμε, για την αύξηση ασφαλιστική εισφορά από πλευρά εργοδοτών. Τελικά θα τα πληρώσει ο λαό που τέλο πάντων, κλασικά στην Ελλάδα πράγματα. Δεύτερον, επειδή τώρα τα βλέπω, βλέπω αυτού του συμμαζεμένου του Θεοδωράκη και του Μιτσοτάκη. Το λέω προσεκτικά ξέρει, για του προληπτικού για το Μιτσοτάκη. Την ώρα που. Όλοι εδώ πέρα στη δική Ευρώπη που βρίσκομαι, α πούμε, κάνουν διαδηλώσει υπέρ της Ελλάδος. Ό,τι φτάνει άλλα αυτή η κατάσταση... Καλά, παιδί μου. Ή μένουμε Ευρώπη υπέρ τη Ελλάδος είναι. Μας αγαπάνε οι Ευρωπαίοι, δεν βλέπεις. Ή υπέρ της Ελλάδος είναι όλο αυτό. Ε. Ή μάλλον η Πέρση και εκεί μένουν Ελλήνων, αλλά δεν βαριέσαι. Οι Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα, από που έρχομαι από την Ελλάδα, άρα... Κατά βγει και φοβερότο εξώφνολή σε αλληλεγγόνο το σοβαλ, ένα Δηλαδή σώστε την Ευρώπη, Μην κάνει με το του φοβάμαι και βάλει δε στο Και το προτείνει σαν μέτρο με ίσω Θα μπορούσε, αρχίζουν να πνίγουν κόσμο. Δεν ξέρω. Δεν έχουν αρχίσει το να πνίγουν κόσμο, έχουν αρχίσει καιρό να πνίγουν κόσμο. Ναι, ναι, ναι, ναι, το μόνο λες, είναι. Ε, όχι μόνο στην Ελλάδα, μην ξεχνάμε και Ιταλία. Ένα. Μην ξεχνάμε και στα, και στα σύνορα Μαρόκου-Ισπανία που σκοτώνουν κόσμο που προσπαθεί να περάσει εκείνον τον άθριο φράκτη. Δεν είναι ότι γίνονται μόνο στην Ελλάδα, να βλέπουμε και τα υπόλοιπα. Να βλέπουμε όλη τη συντηρητικοποίηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Να βλέπουμε τα χρήματα που δίνει στου Ουκρανούς νεοναζί δολοφόνου. Την ώρα που χρήματα για την Ελλάδα εννοείται πω δεν υπάρχουν. Να βλέπουμε όλο το ωραίο ευρωπαϊκό κατασκεύασμα και να πούμε όλοι μαζί οι Έλληνε, είτε ζούμε είτε δεν ζούμε Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ένα μεγάλο ευχαρισ στο ΣΥΡΙΖΑ που κάνε τη ρίξη επιτέλους είναι τροπή να δέχεται η χώρα μας τέτοια υποτέλεια ένα τέτοιο bowling bowling θα μας κάνει άλλος Bowling. Κατάλαβες, ε, ε Βαριά μπάλα, εσύ η Κορίνα. Ό,ψενόμαστε και Κορίνα. Πάμε. Πλούγκρα. Ποια τσιάρπα πάνω σου. Λέγε τι θες. Πριν από τρει μήνες, είχαμε πει ότι αν αυτοί ψηφίσουν αυτά θα φάνε ξύλο. Μάλλον πρέπει να το κάνουμε πράξη. Ε, δεν τα Μπορεί ναι. Ναι. να με περάσει από τη βουλή, περίμενε. Από τη βουλιά μου περάσει θα ξύλο, σου Όχι από τον μου. έχει πριν έρθει. Πραγματεύμαστε σκληρά να εκεί το μου Για σκληρά αυτούς τους, θα... τους Τι θέτε! Το κλασικό ερώτημα από τον γιονάκι. Τι θέτε, περαστικά στη Μαρία που γύρισε σήμερα στη δουλειά μετά από μια περπετιούλα που είχε εκεί και την τη περαστικά σιδερένια να πάνε όλα. Πάρα πάρα πολύ καλά. Ε, στη συνέχεια έχουμε την Σοφία Βούλτεψη και τον Άδωνη. Είναι και οι δύο έτσι μαζί, χωριστά βεβαίως, γιατί δεν ανταμώνουν στα ίδια πάνελ. Θα έχει μια αξία, ένα τέτοιο τραπέζι, μια συνεδρία να γίνει, να είναι γύρω τριγύρω και να καταθέτουν τις απόψεις τους. Ελεύθερο θέμα, έτσι κι και θέμα που υπάρχει πάλι σε ελεύθερο πάνω αυτή. Να ακούσουμε καταρχήν την Σοφία Βούλτεψη. Πόσο... Εξέλεγα πότε θα την πει στη Βενεζουέλα. Ε, λοιπόν, πότε, πότε, Λό, πότε, πότε, πότε. Δεν ξέρει <laughs> ότι <laughs> μου στείλανε μια επιστολή οι απόγονοι βενεζουαλινοί καταγωγής Μ. μάλλον Έλληνε. Και, και είπανε ότι πείτε πόσο σκληρό είναι το καθεστώ εκεί, πόσοι βρίσκονται στη φυλακή, πόσοι είναι οι αγνοούμενοι. Λοιπόν, Λέκατε, τώρα. Πόλους, τώρα, ο, τώρα ό, όχι, παιδί, μου στείλανε επιστολή παντού σε όλου του βουλευτέ. Στείλανε επιστολή από τη Βενεζουέλα για να περιγράψουν τι τραβάνε στα γκουλάκ του Μαδούρο. Οι άνθρωποι εκεί και διάλεξαν τη σοφία Βούλτεψη, ποιον άλλον, μια φωνή ελευθερία, το ίδιο το άγαλμα τη ελευθερία. Στέλνει επιστολή στη βούλτευση και ξέρει ότι θα μαθευτεί σε όλο τον εμ, ελλαδικό χώρο, μπορεί και στον πλανήτη. Και για να μην γίνουμε εμεί εδώ ο Μαδούρο, Βενεζουέλα κομμουνιστέ, να ακούσουμε αυτόν που προτείνει να του διώξουμε. Άρα Είς... ή θα καταλάβει ο Έλληνα ότι όσο υποστηρίζει η ΣΥΡΑ θα έχει και 23 το λάδι και το γάλα και 33 και 53 και όσο χρειαστεί για να βγουν τα λεφτά ή θα καταλάβει ότι ο άλλο τρόπο είναι να διώχνουμε γρήγορα του κομμουνιστέ, διώχνουμε και φτιάχνουμε μια κυβέρνηση που θα κάνει αυτό που έχει κάνει όλο ο υπόλοιπο πλανήτη. Δηλαδή, μείωση τα δαπανών, διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει και φιλελεύθερη οικονομία. Διώχνουμε γρήγορα του κομμουνιστέ από την εξουσία. Αρκεί να του βρούμε του κομμουνιστέ στην εξουσία. Γιατί πιο πολύ χρόνο πρέπει να καταναλώσει κάποιο για να βρει κομμουνιστέ στην εξουσία, παρά να του διώξει. Λάω, μέρο βου. Να πω κι εγώ κάτι Έσχει και εσύ κάτι <laughs> Το προζύμι γίνεται από τους ζωικούς μυϊκητές που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα Σιχάθηκα δεν ξαφάω Να σε καλά Ήθελα να μάθω, ο κύριο Μητσοτάκη, ο αρχιβρικόλακας που κατέβηκε κάτω στο Σύνταγμα και σηκώθηκε από τον νεκροκρέβατό του, τι ακριβώ μήνυμα στέλνει στη νεολαία που κάθεται και πίνει καφέδε και πίνει μπύρε και κάνει τα μπανάκια τη και δεν συμμετέχει στου αγώνε του λαού. Ότι ο οι αλκαλικέ μπαταρίε μπορούν να διαρκέσουν ακόμα και σε πορεία. Ότι... Είχε φορτιστεί 30 μέρε, ήρθε ε... τώρα, παπ, έβγαλε όλη τη μέρα στην πορεία με την μπαταρία του. Έχει την εντύπωση ότι η νεολαία που κάθεται και πίνει τον καφεδάκο τη και αρμενίζει Ξέχνιαστα, δεν καταλαβαίνω ότι θα τι πιούν το αίμα με καλαμάκι οι βρικόλακε και οι φύλακε των βρικολάκων. Αυτοί οι ξεπεσμένοι αστεί που θέλουν να κάνουν τα πυθίκια που να μοιάζουν με του πραγματικού αυτού και είναι πυθικάκια τη αστική τάξη. Αυτοί όλοι που φωνάζουν ζύντο τα σκουπίδια. Ναι. Σεμερωμένοι μα όλοι. Γιατί είστε ξενωμένοι. Ε, ταξιδιώτε για τρίτη. Να δώω τι, τι θα κάνουμε οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ από Αβανοκύρια που θα τα ψηφίζουν στη Βουλή με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Γι' αυτό είσαι είπετεμένο. Γι' αυτό είμαι περίεργο απογοητευμένο, είμαι γιατί το στον κόσμο και δεν μιλήσαμε κανεί, δεν μιλάει κανεί. Και μα πάμε να τα παρουσιάσουν και διαφορετικά. Και του ψηφίσαμε κάποιοι να λε κι αυτό. Ξυφίσαμε εδώ, εδώ είπαμε. Είπα, Α... είπα, είπαμε, είπαμε. Σε καταλαβαίνω, σε νιώθω. Αλλά εμεί ακόμα Α... πεσμένα αυτή. Προτιμώ να παίρνει και να με βρίζει που είμαι εμπαθή. Όχι, δεν έφελ. Εγώ κι Τι θα σε βρει, ρε φίλε, Γιατί. Ότι είμαστε φτιάμε... κολλημένοι και κράζουμε το ΣΥΡΙΖΑ χωρί λόγο, δεν περιμένουμε. Κάμα γουστάρι να σε πω, να σε πω, ρε φίλε. Έλα, Όχι πω, να με πει, ρε πω. φίλε, αλλά μήπω δεν έχει και εσύ αρκετή υπομονή, μήπω δεν περίμενε και βιάσει. Ναι, ρε, αυτό είναι. Τώρα τη βιαστήκαμε. Βιαστήκαμε να σου πω που βιαζόμαστε. Σε όλε τι πορείε και τι συγκεντρώσει που κάνουμε που καθόμαστε 2-3 ώρε λάμπε και μετά πάμε στα καθενεία. Όλοι μα και πίνουμε Γάνα Τσίπουρο και εντάξει, κάναμε τη δουλειά μα πάλι. Mm -hmm. Από αυτό έχω βαρεθεί πάρα πολύ, φίλε. Πάρα πολύ. Η διαγραφή χρέου που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά έγινε διευθέτηση του χρέου και τώρα λένε ότι δεν υπογράφουν συμφωνία χωρί αναφορά το θέμα του χρέου. Ναι, είναι πώ λέγαμε για τι γερμανικέ αποζημιώσεις που τελικά κατέληξε να είναι ηθικό το θέμα και όχι υλικό. Uh -huh. Αντίστοιχο είναι. <laughs> είναι αυτέ οι σημαίε του ΣΥΡΙΖΑ που τώρα ανεμίζουν με σύστιε. Uh -huh. Τι μαζεύουν σιγά-σιγά. Ξέρετε αυτέ τι σημαίε που βγήκαν προεκλογικά τώρα τι μαζεύουν σιγά-σιγά. Διαγραφή χρέου, ρήξη, πολεμικέ αποζημιώσει. Αυτέ τώρα είναι μεσί, στη φάση τη μεσύστια και μετά σε λίγο θα μπουν και στον τουλάπι. Άκουσα καλά, κουφάστηκα. Δεν... δεν ξέρω, ξέρω τι κάνει τα βράδια στο πάνελ. Είπε το Δουνουτού ότι η πρόταση τη ελληνική κυβέρνηση είναι η φυσιακή. Ναι, είναι. Και θέλει το Δουνουτού αναπτυξιακά μέτρα, ρε, παιδί μου. Ναι, αν δεν έχει αυτοκτονία στο χαρτί να το βλέπει, που το αυτό το είναι ανάπτυξη, α πούμε, να ξεκατάρουμε και μερικοί. Το δεν το χαίρεται το Δουνουτού. Κάθε, α πούμε, και βλέπει τον Μπάμπη, α πούμε, μαραμένο. Δεν γίνεται, παιδί μου. Θέλει κάτι πιο σκληρό. Πάει ο Τσίπρα σε μια γιαγιά να τη πει το φλιτζάνι. Εκεί κατάντησε. Εκεί κατάντησε. Κοιτάει, κοιτάει η γιαγιά. Η γιαγιά εννοεί εκεί κατάντησε. Περιμένει από τον Τσίπρα να τη πει το φλιτζάνι, ε, τα μελούμενα. Η καημένη, η καημένη. Εκεί που κοιτούσε, βλέπω δύο πι λέει παιδί μου. Πούρτα πάλι <Κι> <Κι> σημαίνει. Το δύο που είναι πάλι. Έτσι ακριβώ. Η επιτυχία ή που γού τη λέει. Φυλάκι πολλά στα τζίπρα και σε σένα. Αχ, ευχαριστώ. Αλλά πρώτα σε μένα, μην έχει ακουμπήσει το τζίπρα πρώτα. Μην κολλήσω πολύ αριστεροσίνη φοβάμαι. Στάσαμε στο τέλος, ως εκπομπή, γιατί ως χώρα συνεχίζουμε, μάλλον. Ακολουθεί λαός με τις παραγγελίες του, αμέσως με τα μαγκαζίνο, με όλα τα νεότερα, γιατί υπάρχουν πολλά και στις 3.30 λιάνα Κανέλη. Γεια σας. Ένας μερμίγκας με πήρε από το χέρι Είμαι λέει ο πιο σοφός Ναι. Ακούγα τώρα τον ύμνο του ΕΑΜ. Παρ' όλα αυτά, τέλο πάντων, θέλω να ασχοληθώ με του ξενέρωτου. Και θέλω μια παραγγελιά για την Παρασκευή, αν γίνεται. Φεστά. Θέλω να κάνει μια μίξη, εσύ τώρα, που να θυμόμαστε τι δηλώσει αντιφατικέ του ενό και του άλλου. Και να μου βάλει το τραγουδάκι από την Κικ και από την Κοκόπια να διαλέξω. Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μα σπίτι. Η Ευρώπη είναι το σπίτι μα. Οφείλουμε να εργαστούμε σεβόμενοι τους κανόνες που διέπουν τη συγκατοίκησή μας στην Ευρώπη. Δεν την εγκαταλείπουμε. Θα το κάνουμε αυτό το σπίτι καλύτερο. Βλέπω μια μελαγρινούλα με ένα βλέμμα πονηρό. Ξαναρώτησα και εκείνη μου πες πως Ξέρω συντρόφισες και σύντροφοι νέες και νέοι του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρω όπως και εσείς. Ότι τι πιο όμορφε μάχε δεν τι έχουμε ακόμα δώσει. Τι μεγαλύτερε νίκε μπροστά μα ακόμα δεν τι έχουμε δει. Μα θα πώ θα τα μπλέξω. Απ' τη και την κοκόπια να διαλέξω. Τη γική την αγαπώ. Μα μ' αρέσει και κοκό. Βενσαρέμος. Και τα μικρά του τα μέρμιγκά, <χαχακιά> Tocrotane Hasta la victoria sempre. <laughs> <laughs> Λοιπόν έτσι για να θυμούνται οι ΣΥΡΙΖΕΙ τώρα πέρα από την πλάκα Για να θυμούνται οι ΣΥΡΙΖΕΙ και να ξεπεζεύσουν λίγο από τα λόγο τους Για βάλουν τους στην Παρασκευή την Κομμουνίστρια με τον Ριζοσπάστη Γιατί άμα είναι φίλε να καταντήσουμε εμείς οι ΣΥΡΙΖΕΙ Ξαναλέω εμείς οι ΣΥΡΙΖΕΙ Σαν τους Κομμουνίστες του Ριζοσπάστη Μα να το κλείσουμε το μαγαζί Ναι, γεια σα. Να σα πω, θέλω για μια πληροφορία. Η πρωινή εκπομπή, πώ την λένε, που λέει με τι κοπελιέ που είναι, Κάποιον υπεύθυνο, έτσι να πω κάτι. Δηλαδή, τι να πείτε. Κοίταξε να δει. Έχουν κάνει επανειλημμένα για το νερό εκπομπέ έρευνε. Έτσι. Για το νερό εδώ πέρα του εσωπού. Ναι. Λοιπόν, έχει πολλέ εκπομπέ κάνει. Λοιπόν, σήμερα ο ριζοσπάστη απαντάει. Ριζοσπάστη, πα Φτύσετε τρει φορέ τον το λέτε. Τι είπε? Μα ριζοσπάσει τώρα μεσημεριάτικα, ακούνε και οι ηλικιωμένοι. Γιατί εσύ τι παθαίνει. Πώ? Εσύ τι παθαίνει. Εγώ σπυράκια μόνο, αλλά του ηλικιωμένου σκέφτομαι. Θέλω σου πω κάτι. Ναι. Να μείνει άνεργο, έτσι και να πα να ψοφήσει Όλα αυτά για το ριζοσπάστη. Και, και να, τίποτα, στον ήλιο μοίρα να μην έχει. Εν πάση περιπτώσει, είσαι να μου δώσει κάτι να πω, βο... να ορισμένα στοιχεία. Εμεί του κεφαλαίου δεν θα μείνουμε άνεργοι, αν θέλετε να ξέρετε. Τώρα με δουλεύει. Και θα σα κλείσουμε εσά του ριζοσπάστη, τα μικρομάγαζα. Στο Ε, τι πλάκα? Να σε πάρε τότε με ένα μαγνητόφωνο για να, να, να σε βγάλω δημοσίω. Όχι, γιατί θα τραπώ, νομίζετε. Αϊστευτεί, ωροκάσικο! Κοίτανε, έβρω τα κουμούνια. Κοίτανε, έβρω τα εκτέλεση θέλετε. Όχι, κοτσερβοκούτη. Τα βολεύει μια χαρά, σπουδαίο μου μερμήγκι. Όμω προσέξε καλά, τ ωραίο σου λαρινγκι. <χελέτε> Όχι, Κωνσταντινούπολη, Επειδή σήμερα το 2005 έφυγε τη ζωή μου, Θα μπορούσε την Παρασκευή να βάλει το κύθελα ακόμη. Αυτό. Αυτό. Φωνάρα, yeah. Φωνάρα μονάρα, να δεις που είμαι. <laughs> Να συντηρήσω μέσα στι φλόγε και τα μικρά του τα μέρμηγγαν. Κι άλλο χρωτάνε με ενθουσιασμό ενδιόλου όπω Μια παραγγελία για την Παρασκευή. Λέγια. Τη ζωή τη Βουλή μα να λέει τα διάφορα που λέει τελευταία μαζί με αυτά και στι άλλε μεγάλε ζωή τη μεγάλη οθόνη, τη Βάσκαρη, από τη Στεφανία ή από όπου αλλού θέλει, και ενδιάμεσα το τραγούδι τρελοκόρτσι. <συσκλή> <συσκλή> Εσύ είσαι τρόναξα. Πώ λέγεσαι, <συσκλή> Στεφανία, σα αρέσει. Ποια ήταν η συμβολή σα στην αποκατάσταση του μαύρου. Εσύ τι λε. Ρωτώ αν υπήρχε. Εγώ και με το παραπάνω. Με. Αν με ξαναδιακόψετε όμω, θα λάβω μέτρα. Σα το λέω. Νομίζω πω μου έπρεπε αυτή η ταπείνωση. Ε. Πώ. Θέλω, κόριτσο. <Τι> μη ζητά πολλά. Ότου <Τι> <οδους> μισθόρπα. <μη> <Τι> <Τι> για τα βρυσμπέλα. Ο Νικόλας Άσσιμος το βαρέθηκα Πώς γίνεται στον κάθε παλαβιάρι Κοτόχορτο χιλιάδες να βοσκάνε Συνδύασα με μερικά παλαβά που είπαν Μερικοί παλαβιάριδες τύπου Ιακουμπάτο Βούλτεψη, Λοβέρδος, Ψαριανός Μιχαλογεννάκης Και φυσικά με τις ευχάριστον έχει παλαβιάρι Το Γεωργιάδη Βαρέθηκα τη μίζερη μου φύση Κανένας πια δεν λέει να ξεκουνήσει τώρα να κάνουμε κολοτούμπες. Δεν γίνονται κολοτούμπες. Δεν τις σηκώνει ο λαός. Δεν τις ανέγεται ο λαός. Δεν τις μπορεί ο λαός. Κάνε πια δεν λέει να ξεκουνήσει ανεμφιβόλος. Δεν με χωράει ο τόπο ρε παιδιά. Μα δεν ακούτε αυτό που σα λέω ότι όποια συμφωνία θα περιέχει μνημόνιο. Αυτό δεν σας αρκεί. Ναι. Αυτό εδώ ισχύει, να η επένδυση, η σύνταξη στα 70 Σιγά τώρα μην κάνουμε λοιπόν. σύνταξη στα 70 Άσους τα λένε Τι λέγαμε Συνέχεια μου έρχεσαι από πίσω Φιλοκαλούμε με τευτελείας Και φιλοσοφούμε ένα άνευμα αλλαγίας. Δεν έχω πια το σάλιο να σε φτύσω Είναι για κουμάδο Θα πληρωθούν ο μισθός Πώς γίνεται στο νερό μια Αυτό με το show σούπρα, οι αυτό που έλεγε Το θυμάσαι; Που νομίζεις θυμάσαι; είμαι παλιός εγώ. Tak, ja się... Możemy się z kimś skontaktować, proszę, możemy kimś, πληροφορίε για την εκπομπή σα o to jest 5.00, 5.00, 5.00, 5.00, Um, actually, I'm calling from Akrata, but... Um, from Akrata? Yeah, Locridas? Lo yeah, I'm Greek. I mean... In... Oh, yeah, Akrata, Locridas. This is the Profora from Akrata. In Akrata, that's how Oh. Oh. Well, where, where have I called? I can help on... you, I can help you. You want opera show. Yeah, I saw a show on 5 o'clock Thursday morning. Pardon? 5 o'clock, 28th <laughs> of Thursday. 5 o'clock, yes. Yes, it's 5 I, I need the title of the show. A title of the show? I'm... So the book that she had it's um, wow. so are you socialist Pardon? are you socialist? am I what? Socialist? Socialist. Yes, you vote uh, for George. I don't vote in Greece. <laughs> oh, what a pity, what a pity. Kryma, kryma. Kryma, because I hear your profora is excellent and you have to be in Epikratia's. To go yeah. Look, this is getting out of hand now. <laughs> anyway, ta psylochano k'owalas, γιατί είμαι και λίγο vlachos, Έλληνας, da ta πιάνω τα ta anglicka. Peryμένω, da nasi idęszo uh, uh, Winfrey Show. Yeah, wait. Prym na tu po το σύστημα να αλλάξει Πλάκος όλο το χωριό το Μέρμιγκα να χάψει Βάλε μου την Παρασκευή το, το Μέρμιγκα αφιερωμένο εξαιρετικά Ένας μέρμηγκα μικρός με πήρε από το χέρι Αυτό το Μέρμιγκ Από ποιο να το βάλω Ε, από το Λοίζο μάλλον Τώρα έχεις άλλη ιδέα Και τα μικρά του τα Μέρμιγκάκια Δεν προτιμάς από μένα Το λέω τόσο καλά Και τα μικρά Za.